σαν να ζω σ' αυτόν τον κόσμο να βλέπω συνεχώς τα όνειρά μου στον δρόμο κανείς δεν νοιάζεται κανείς για την ψυχή μου για τα παιδικά μου γόνια που για θέμα ακόμα φθηνό για τόσα κατεμένα απ' τη δουλειά κορμή μου και για το ποτήρι που πάντοτε εγώ πίνω καρδιά δεν έχετε τον ξέρω να με νιώσετε γιατί ποτέ σας δεν είδατε τα τραυμάτα μου ένα κόσμο που για μένα μελιάζεται μόνο για την καρδιά του να τη δικιά μου Λίγο να δώσετε τη στολκή, την ανθρωπιά. Να καρίσετε αγάπη σε κάποιον που χρειάζεται. σω έτσι νιώσετε άνθρωποι βαθιά και πάρετε αγάπη από κάποιον που μοιράσετε. Υπάρχουν λέ, πολλοί, πάντω έχετε τσακίσει μόνοι σαν αγριμιακή στη μοναξιά συστημένη. Σε εκείνου που την καρδιά έχετε γαμίσει, σε εκείνου τα στο τέλο. Με τα λιωμένοι, πώ να διώξω απ τη ζωή μου τα φαντάσματα. Και πώ να κοιμηθώ όταν ακούω και κλάματα. Αγία σα να ζω σε ένα κόσμο με φαντάσματα. Μια βοηθιά να ζει τα σχέσει, αλλά ματέρα. Που λέει άνθρωποια μέσα σε τόσα βλέμματα. Μαλό μέσα στα τόσα ψέματα. Πολυσμένοι από μακρύ μακριεχμάλωτοι σαν δάκρυα που προσπαθούν με κάθε τρόπο να φύγουν από τα μάτια και εσείς και εγώ εδώ στη και στην ίδια μοίρα σαν προβάτα σταλμένα για σφαγή Μαζί σαν μια νοτιά αντιμετωπής αυτούς Για να πάρουμε πίσω το όνειρό μας στο λίγο Με το συμμόλις υπότισαν του ουρανούς Δεν μπορώ να βγω έξω να αντικρίσω τον ήλιο Με έχουν δεμένο σε ένα πέτρινο κελί Με φαντάσματα για φύλακέ. στα όνειρά μου Ακόμα ζω με ένα κομμάτι ξέρω ψωμί Και δεν ξέρω πόσο τα δεξιή καρδιά μου έχετε γκρεμίσει την κάθε επιλογή Και δε χωράει σε ένα κελί στριμωγμένος τόσος πόνος Σε να υπιέναζω εγώ και η σιωπή και αν θα ερχόταν mm -hmm. Και ο φόβος Ποιος είναι αυτός που θα κόψει την γλωστή για να του πω πιο νωρίς σε εμένα να το κάνει Για να μην πάρει κι άλλο πάθος η πληγή και εδώ κάτω να μην ζω αφού θα έχω πεθάνει Έχει να ζω σε ένα κόσμο με φαντασματα. Μια βοηθία να ζει τα αλλά ματέρα. Που λέει η ανθρωπιά μέσα σε τόσα βλέμματα. Παλότι μέσα στα τόσα ψέματα. Αιδία σα να ζω σε ένα κόσμο με, με φαντάσματα Μια βοήθεια να ζει τα σχέσει, αλλά ματέα Ούτε οι άνθρωποι μέσα σε τόσα βλέμματα Μπάλουν τη μίξανε μέσα στα τόσα ψέματα Αιδία σα να ζω σε ένα κόσμο με, με φαντάσματα Μια βοήθεια να ζει τα σχέσει. Καλά ματέα, ματέα. Πού είναι μέσα σε τόσα βλέμματα Σε τόσα βλέμματα. μέσα στα τόσα ψέματα,